Ιερός Ναός Παναγίας Λαουδηγίτριας Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα 19 Απριλίου 2010 Χριστός Ανέστη. Πάλι από ένα κείμενο, από μια, από μια ομιλία του Γέροντος Εμιλιανού θα διαβάσουμε για το ίδιο θέμα, για τη χαρά που είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα μια άλλη ομιλία του μια και ο κόσμος είναι σε μια θλίψη για την οικονομική κρίση είπαμε να αλλάξουμε το κλίμα αν και χριστιανοί δεν κυβερεύουμε από κρίση αλλά από για αυτό το λόγο άστο δούμε μερικά πράγματα. Βεβαίως ε, η ζωή μας έχει θλίψει και έχει κρίση αλλά δεν είναι τόσο αυτό που φαίνεται ως οικονομική κρίση αλλά κυρίως η κρίση εντοπίζεται στο γεγονός ότι δεν έχουμε νόημα. Και τα υπόλοιπα, οποιαδήποτε άλλη κρίση, είναι καρπός αυτής της ασυνέπειας με την ανάγκη της καρδιά μας. Όταν η καρδιά μας απαιτεί πράγματα και εμεί τα περιφρονούμε, και δεν φαινόμαστε συνεπείς την ανάγκη της, αυτό μας κάνει και αδιάκριτους, μας κάνει και απροσεκτούς, μας κάνει και λίγο χαζούς. Και αυτό βγάζει όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Δηλαδή, η, η απουσία συγκροτημένης σκέψης, η, η απουσία συγκροτημένης ζωής, η, είναι αποτέλεσμα αυτής της... Ε, αδράνειας εσωτερική. Δεν είμαστε έξυπνοι δηλαδή, δεν είμαστε ξύπνοι. Όσο λοιπόν κοιμόμαστε υπαρξιακά πνευματικά, αυτό είναι δυνατόν να βγει και στη ζωή μας. Θα δει κάποιος, μα εγώ δεν είχα τέτοια διάθεση και η ζωή μου πάει ανάποδα. Ε, μην ξεχνούμε ότι δεν είμαστε ανσύνδετοι ο ένας από τον άλλο και πολλές φορές υποφέρουμε και από λάθη άλλων τα οποία μας ε, επηρεάζουν. Αλλά αυτό όμως δεν καταδικάζει την ύπαρξή μας, δεν καταδικάζει την ελευθερία μας να διαχειριστούμε ανάλογα αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Τέλος πάντων, θα ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο είναι εκπληκτικό. Αναφέρω εδώ ένα περιστατικό με ένα μοναχό στο μοναστήριο, ο οποίο ήταν σε μεγάλη ηλικία. Και αυτό το περιστατικό που αναφέρει, το, το αναφέρουμε σαν αρχή ξεκινώντας τη σημερινή συνάντηση για να δείξουμε μια άλλη πρόταση ζωής ή καλύτερα να δείξουμε ένα άλλο τρόπο ζωής που ε, συντρίβει οποιαδήποτε μορφή κρίσης ή επιτυχίας του συστήματος και του κόσμου και καταδεικνύει ποιο είναι το πραγματικό μας πρόβλημα και πώς εκφράζεται με αυτό το παράδειγμα η νίκη αυτού του προβλήματος. Αναφέρει λοιπόν, λέει είχαμε ένα μοναχό στο μοναστήρι μας. Όταν επρόκειτο να πάω σε ένα μετόχημα μας έξω από το Άγιο Όρος μου λέγει «Γέροντα, δώσε μου την ευλογία σου να παραδώσω το πνεύμα μου στον Θεό, να πετάξω και να πάω εκεί πάνω. Χόρτασε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο μοναστήρι. Δώσε μου την ευλογία σου να πετάξω στον ουρανό». «Εγώ φεύγω» το απαντώ. «Γέροντα, έχω μια τελευταία επιθυμία, να φώ μια πίτα που αγαπώ και να φύγω» μου λέει πάλι. Εδώ είναι ότι παίζει ο μοναχός εδώ και με αυτή τη ζωή και με τον θάνατο και με τον Θεό. Δηλαδή ο θάνατος τόσο που τον φοβίζει όσο να έχει μια επιθυμία να φάει μια πίτα και να φύγει. Είναι τόσο άνετος με τον θάνατο, είναι τόσο άνετος με τον Θεό. Λοιπόν, Κοιτάξτε, λέει ο γέροντας, με πόση απλότητα και χαρά αντιμετωπίσουν οι μοναχοί τον θάνατο, τον πόνο, τις δυσκολίες. Ανάσταση είναι, όταν φεύγει ο άνθρωπος. Έφυγα, πήγα έξω, του έστειλα με το καράβι την πίτα. Του την ετοίμασε ένας μοναχός. Συγκέντρωσε όλη την αδελφότητα. Τους μίλησε πολύ ωραία και ο τέλο τους λέγει «Ήλυθε, αδελφή μου, η ευλογία του γέροντα. Θα τη φάω και θα φύγω. Την έφαγε. Εφράνθηκε. Κάθισε πάνω σε μια πολυθρόνα που είχε και είπε «Φεύγω Χριστέ μου και έρχομαι επάνω αναπαυμένος». Και πραγματικά σε δύο μέρες έγινε αυτό το θαύμα ανέβηκε στον ουρανό. Αυτό είναι η νίκη του θανάτου. Αυτή είναι η μαγιά της Ορθοδοξίας. Αυτή είναι, αυτή είναι η μαγιά του ανθρώπου που έχει ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και κάνει συντρίμια οποιαδήποτε δουνουτού και έκουτου. Τα οποία... Καθορή ζωή μα γιατί είμαστε πεθαμένοι, είμαστε φθαρμένοι. Ας πούμε ο κόσμος λέει ότι πρέπει οι Έλληνε να οργανωθούν. Να είναι πιο εργατικοί, να έχουν καλύτερο ασφαλιστικό πρόγραμμα, να μην είναι τεμπέλιδες και να μην διασκεδάζουν μόνο. Πολύ ωραία να γίνει αυτό και να γίνουμε και αποτελεσματικοί. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Και είναι ζητούμενο αυτό για να έχουμε καλύτερα οικονομικά μεγέθη. Δεν είναι ασφαλό κακό ο άνθρωπο να εργάζεται. Και ίσω είναι κακό να είναι ράθυμο. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι μέσα από την εργασία μου. Βρήκα νόημα. Ποιο είναι το νόημα, τι, να δουλεύω πολύ, να παράγω πολλά και να έχω πολλά χρήματα. Αυτό είναι ο στόχο. Αυτό είναι ο λόγο εργασία. Ποιο είναι ο χειρότερο, κανένα να είναι τενπέλι ή είναι εργατικό με αυτό το λόγο εργασία. Ποιο είναι το χειρότερο, να είναι τενπέλι και να διασκεδάζει είναι να εργάζεται έχοντας αυτόν τον λόγο εργασίας δηλαδή να είναι μια, παραγου... μια μηχανή παραγωγής ο άνθρωπος ο ανθρώπινο πρόσωπο και ο Έλληνας αντιστέκεται υποστηρίζοντας την ιδέα ότι δεν είναι τεμπέλης ενώ δεν είναι και το πρόβλημα το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε λόγο ζωής δεν ξέρουμε γιατί εργαζόμαστε Φανταστείτε πόσο ταλέπωρο είναι κανεί να δουλεύει, να δουλεύει και να μην ξέρει γιατί δουλεύει και να φεύγει η ζωή του. Είναι περισσότερο αυτό ταλέπωρο από αυτόν που ζει και διασκεδάζει, έστω. Δεν είναι αυτό η λύση, ασφαλώ. Απλώ θέλουμε να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μας εμένει στον θάνατο Εμένει στη φθορά. Και εδώ μοναχώ συντρίβει τα πάντα. Ό,τι θεωρεί ο κόσμο πολύ σπουδαίο και ότι ο κόσμος θεωρεί πολύ φοβερό αυτό θα διαλύει όλα και παίζει με τον Θεό παίζει με τον θάνατο και ο Γέροντας εδώ αυτό που του ανέφερε την επιθύμια για να του δώσει την πίτα γιατί την επιθύμησε την σέβεται αυτή την, την ανάγκη γιατί την ανάγκη ενός ευαίσθητου προσώπου και ήταν ας πούμε αυτό σαν ένα, ένα αντίδωρο στο διαβατήριο για τον θάνατο Εμεί. Δεν βλέπουμε με αυτή την ευαισθησία τη ζωή μας, τις ανάγκες των άλλων ανθρώπων και τον ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτό λοιπόν που αναφέρει εδώ ο γέροντας για τον μοναχό είναι εμπειρία αναστάσεω. Εμείς πάσχουμε και τα λεπορούμαστε γιατί δεν έχουμε αυτή την εμπειρία της αναστάσεω, γιατί δεν θέλουμε ακούσια να σταυρωθούμε. Και αυτός που δουλεύει κι αυτός που δεν δουλεύει, ένας θάνατος υπάρχει. Ο φόβος του κόπου, του πόνου, του σταυρού. Και η προσδοκία για μια νίκη που προσμετράται με οικονομικά μεγέθη ή ψυχολογικά μεγέθη. Δεν προσμετράται αυτή η νίκη με την νίκη του θανάτου. και έτσι όλοι είμαστε υποκείμενοι μέσα στη φθορά. και αυτό είναι το πρόβλημα μας το μεγάλο. Όταν έρχεται η Εκκλησία, <coughs> για παράδειγμα... Και θεωρεί ότι μετέχει στην καθημερινότητα των ανθρώπων και στα προβλήματά του, όχι καταδεικνύοντας αυτή τη δυνατότητα, όχι ανοίγοντας αυτούς του ορίζοντες, αυτής της αφύπνισης αυτών των εσωτερικών δυνατοτήτων του ανθρωπίνου προσώπου, αλλά προτείνει λύσεις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, εθνικές. Δείχνει ότι έχασε τον στόχο της και εμείς, όταν λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο, κάπου είμαστε μακριά. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο γέροντας παρακάτω. Μόλις λέει ο Κύριος, κάποιον να κινδυνεύει ή κάποιον να μετανοεί ή κάποιον να λέει «Θεέ μου», αμέσως κάνει ένα άλμα και το βοηθάει να αρπαχθεί την ίδια στιγμή από Αυτόν. Δηλαδή, για, λέει κάποιο ο Θεός δεν απάνταει αργή. Ο Θεό δεν απαντά γιατί θέλουμε να απαντήσει σύμφωνα με τα δικά μα δεδομένα, δηλαδή με τι δικέ μα απαιτήσει και ανάγκε, που όμω τι περισσότερε φορέ αντιστρατεύονται αυτή την ίδια σχέση με τον Θεό. Πώ να σου απαντήσει ο Θεό να ζητά κάτι το οποίο είναι έχθρα για τον εαυτό σου. Εμεί ζητούμε κάτι που είναι έχθρα για τον εαυτό μα. Ζητούμε κάτι που ισχυροποιεί το εγώ μα, ισχυροποιεί τη φυλαυτία μα. Πώ να δώσει ο Θεό. Ο Θεό άμεσα δίδει. Έτσι λέει ο Γέροντα εδώ. Όταν κάποιο δίλει να κινδυνεύει και να μετανοεί και να λέει Θεέ μου, αμέσω κάνει ένα βήμα ο Θεό, κάνει ένα άλμα ο Θεό προ αυτόν. Και τι δεν κάνει στη ζωή μα. Τι τον εμποδίζει. Αν είμαι ο μαρτωλεί, αγαπητοί μου, μην φοβάστε. Όλοι αμαρτωλεί είμαι Αλλά για τον αμαρτώλο τρέχει. Για να μα φορτώσει, να μα φορτώσει, δε στην έκφραση, χαρά και πλεισμονή χαρά. Και να μα γεμίσει δηλαδή. Και να μα χορτάσει με τη χαρά του, με τη συναναστροφή του. Τι ωραία έκφραση, με τη συναναστροφή του. Είναι σχέση. Η ζωή μας με τον Θεό είναι σχέση. Είναι συναναστροφή, είναι φιλία. Μας θεωρεί φίλου του Ο Θεό. Μα θέλει φίλου του Χριστό. Και έτσι, γεμάτη και χορτάτη από χαρά να πάμε στον ουρανό. Και να φέρει μετά αυτό το παράδειγμα με τον μοναχό. Θα δούμε στη συνέχεια. Πώς τα εκφράζει αυτά στην καθημερινότητα. Πώς μπορεί να λειτουργήσει η χαρά στην καθημερινότητα. Μας αξιώνει λέει, ο Θεός να, να το βλέπουμε σε όλα αυτά τα μυστήρια παίζοντας μαζί μας. Είναι παιχνίδι ε, του Θεού μαζί μας. Πώς μας παίρνει με το καλό για να νιώσουμε την αγάπη του. Πώς μας παίρνει το καλό. Όπως λέει ο πατέρας προσπαθεί με κάθε τρόπο να δείξει στο παιδί του την αγάπη του όπως ο πατέρας προσπαθεί να εκφράσει τα συναισθήματά του να πείσει για την αγάπη του παιδί με τον ίδιο τρόπο κινείται ο Θεός προς τον άνθρωπο. Ας δούμε, λέει, τώρα την χαρά και την ευτυχία μέσα στα σπίτια μας και εδώ ερχόμαστε στα πρακτικά. Η χαρά, λέει, είναι δώρο θεϊκό. Λέει, όπως το μοναστήρι λέει, που είναι μια οικογένεια και υπάρχει ένας γάμος πνευματικός Κατά ανάλογον τρόπο συμβαίνει το ίδιο, λέει, και στην οικογένεια. Και μας λέει πώς μπορούμε μέσα στην οικογένεια, μέσα στη συζυγία μέσα στη σχέση δηλαδή, να ζούμε την χαρά. Και αναφέρει κατά το πρότυπο του μοναχικού βίου, κάτι ανάλογο. Λέει μια σκήτρια ιωσίας συγκλητική. Λέει, ισμόνο μόνο... Τον ουράνιο νυμφίον είχε το νεύμα, τη σκέψη, την αναφορά της, την είχε μόνο στον ουράνιο νυμφίο. Επειδή ήταν υφευμένη με τον Χριστό, είχε πνευματική αίσθηση και το νεύμα της ήταν συνεχώς στον τον Χριστό. Εάν το κάνουμε λέει, αυτό οι μοναχοί, πολύ περισσότερο πρέπει να το κάνουν η έγαμοι. Να είναι δηλαδή το νεύμα τους, η αναφορά τους, η εντρίφησή τους ο Χριστός διότι λέει οι μοναχοί τουλάχιστον έχουν το Θεό που μας γεμίζει όλη τη ζωή αυτό η καθημερινή του ζωή η εντρίφθησή του είναι ο Θεός μέσα όμως στο γάμο μέσα στον κόσμο έχουμε δυσκολίες προβλήματα αρρώστιες, μαλώματα τι μπορεί λοιπόν να κάνει η γυναίκα για παράδειγμα λοιπόν πως μπορεί ο Θεός να γίνει αισθητό, να γίνει βίωμα να γίνει πραγματικό γεγονός, να γίνει πράξη στην οικογένεια, στη ζωή. Λέει εδώ, αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Μέσα στον κόσμο έχουμε δυσκολίες, προβλήματα, αρρώστιες, μαλώματα. Δεν ζει ένα ψέμα, δεν λέει ψέματα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο προσπαθούμε να ωρεοποιούμε τα πράγματα, δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Πρέπει να βλέπουμε την πραγματικότητα. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη μα, να αναγνωρίζουμε την πραγματικότητά μα, να αναγνωρίζουμε τα χάλια μα. Λέει, για παράδειγμα, τι θα κάνει η γυναίκα σε αυτέ τι συνθήκε, στον άντρα τη. Λέει, να αγαπά τον. μερικά βέβαια στοιχεία ίσω φαίνονται υπερβολικά, γιατί αναφέρονται ίσω σε μια άλλη εποχή, θα τα δούμε στη συνέχεια. Να αγαπά τον άντρα τη. Να θυσιάζεται γι' αυτόν. Να του μιλά με καλό και γλυκό τρόπο. Να τον υπομένει. Να του χαμογελά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό θέλω ότι απλά είναι ουσιαστικά γιατί <coughs> αυτό που κυρίως αρρωσταίνει και εκνευρίζει μια σχέση είναι η γκρίνια, είναι η μιζέρια του κατσούφιασμα και η γυναίκα επειδή λειτουργεί πολύ συναισθηματικά άμα κατεβάσει τα μούτρα της Εκείνο αγριεύει, γκρινιάζει, κατσουφιάζει ε, δηλαδή υπον, υπάρχει η επιθετικότητα του άντρα που αρχίζει να φωνάζει, να το παίζει παλικάρι, να βγάζει τον εγωισμό και υπάρχει μια άλλη επιθετικό της που είναι η παθητική στάση Να κατεβάσει τα μότρα της. Να δείχνει δυσαρεστημένη Και να κάνει πως δεν συμβαίνει τίποτα Εκείνο το σπαστικό Να λες τι έγινε Δεν έγινε τίποτα <ΣΣΣΣΣ> Αυτό το θέατρο, το θεατρινίστικο Που πρέπει όχι μόνο να σου πει Να, να, να ανεχθείς αυτό που κάνει Αλλά πρέπει και να ξεκλειδώσεις Να την κυνηγά από πίσω Για να σου πει τι είναι και να δουλέψεις αυτό το θέμα αυτό είναι μια άλλη μορφή επιθετικότητα και βιαιότητα. Και όταν ο άντρα, επειδή δεν έχει υπομονή, είναι και έτσι πιο εγωιστή, βγάλει μια επιθέτικη. Με έδηρεξε κιόλα, με φώναξε, με έβρισε. Αυτό λοιπόν λέει κάτι αντίθετο. Να αγαπά τον άντρα τη, να θυζέται για αυτόν τον μιλά με καλό και γλυκό τρόπο, να τον υπομείνει, να τον χαμογελά. Ε, δεν είναι εύκολο αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν νιώθει θυγμένο, όταν νιώθει περιφρονημένο, όταν νιώθει αδικημένο, όταν νιώθει. Ότι δεν σε πρόσεξε Δεν είδε ότι πήγες στο κόμμα Και εκτενίστηκες και γύρισε πιο περιποιημένη <Κι> Όταν δεν είδε τα ρούχα που διάλεξες Ή ότι δεν σε άφησε να πας στην αγορά Ότι δεν σε φρόντισε Όλα αυτά τα πράγματα βγάζουν μια έτσι σκληρότητα Μια αντίδραση Μπορείς εκείνη τη στιγμή να δείξει καλοσύνη Αυτό είναι άσκηση Αυτό είναι σταύρωμα του εγωισμού πραγματικά Αυτό είναι θυσία Έστω κι αν ο άντρα είναι πείσμον είναι δύσκολο, έχει πάθει. Η γυναίκα με τον άντρα έχει γίνει ένα άνθρωπο. Έσοδη σάρκα μία, λέει και η Καινή διαθήκη. Χρειάζεται αυτή η συνείδηση, αυτή η εκκλησιολογική προσέγγιση ότι ό,τι και αν είναι ο άντρα σου, είστε μία σάρκα πλέον. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη σχέση τη, γιατί κάθε σχέση, μέσα στο σώμα τη Εκκλησία και γενικότερα ευρύτερα, δεν μπορούμε να διαφορούμε για τον άνθρωπο Είμαστε ένα όλοι οι άνθρωποι. Ένα Αδάμ είμαστε, μία έβα είμαστε, ένα άνθρωπο είμαστε όλοι. Δεν είμαστε ξεχωριστοί. Δεν μπορώ εγώ να έχω μια κατάσταση και είναι για την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Χρειάζεται να υπομένω και τα πάθη του συνανθρώπου μου. Γιατί είμαστε ένα. Της ίδιας φύσεως. Της ίδιας κλίσεω, Της ίδιας ανάγκης. Αυτή η ιστορία, εγώ να είμαι καλά και δεν με νοιάζει ο άλλος, είναι δαιμονική η κουβέντα. Η ιστορία, ας πάω στον παράδεισο και όλοι να χαθούνε, είναι δαιμονική κουβέντα. Δεν μπορείς να περιφρονεί την προοπτική του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορεί να σε αφήνει αδιάφορο το πάθος του άλλου ανθρώπου. Όχι να σου είναι ενδιαφέρον μόνο για να τον επιπλήξεις και να επιτιμήσεις το πάθος του άλλου ανθρώπου. Αλλά χρειάζεται να το αποδεχθείς. Να το φορτωθείς. Δηλαδή, λοιπόν, έστω κι αν ο άντρας είναι πείσμον, είναι δύσκολος έχει πάθει γυναίκα με τον άντρα, έχω γίνει ένας άνθρωπος, έσουλης σαρκαμία. Όπως ο Χριστός λέει και η Αγία Συγκλητική, μιλά για τον πνευματικό γάμο, είχαν ενωθεί, είχαν γίνει ένα, έτσι γίνεται και μέσα στον κόσμο. Χρειάζεται να κατα... αυτό να το, να το, να το εμβαθύνουμε. Όπως για παράδειγμα για το παιδί σου λες ότι και να γίνει το ανέχομαι το αγαπώ γιατί είναι παιδί μου Έχεις αυτή περισσότερη την αίσθηση τη σύνδεση, της, της ενότητα, γιατί υπάρχει βιολογική προέκταση Το ίδιο συμβαίνει και στο πνευματικό γεγονός στον γάμο έστω η σάρκα μία Το κριτήριο της ενότητας είναι αυτό που καθορίζει και τι επιλογέ και τη σχέση με εσένα σε ένα ζευγάρι Πότε είναι αμαρτία κάτι ή πότε δεν είναι Αυτό είναι ένα ασφαλές κριτήριο Ότι διακονεί την ενότητα δεν είναι αμαρτία Ότι προσβάλλει την ενότητα είναι αμαρτία Μέσα στη συζυγεία, μέσα στη σχέση Γιατί το λέγω λέει Εάν λέει η γυναίκα δημιουργήσει ειναι αμαρτια μεσα στη συζυγία μεσα στη σχεση γιατι το λεω λεει εαν λεει η γυναικα δημιουργησει ομορφη σχεση με τον άντρα της Ο άντρας έστω και σιγά σιγά θα μαλακώσει Θα γλυκάνει Τα μάτια του θα βγάλουν δάκρυα και θα πει Γιατί τη γυναίκα μου, την καρδιά μου που μόνος μου τη δέχτηκα γιατί να φέρω με άσχημα και να της τενοχωρώ χρειάζεται λοιπόν να πιάσεις τον άλλο στο φιλότιμο και η γυναίκα είναι πιο ικανή σε αυτό είναι πιο ευαίσθητη έχει βαθύτερη συναισθηματική νοημοσύνη και γιατί ίσως γίνεται μητέρα και από, τότε, από κάποια στιγμή από τότε που συλλαμβάνει ζει τη ζωή κάποιου άλλου ξεχνάει τον εαυτό τη, βγαίνει από τον εαυτό τη, αντιλαμβάνεται, ακούει τους παραγμούς του παραγμού του εμβρίου. Ακούει στη συνέχεια τι ανάγκε του παιδιού. Αντιλαμβάνεται την α, α, του άλλου ανθρώπου. δεν έχει αυτή την ευλογία να το αντιληφθεί. Όταν λοιπόν η γυναίκα βγει από την εαυτό τη πραγματικά και κάνει κάτι τέτοιο, όχι για να έχει καλύτερη συμπεριφορά ο άντρα προ αυτήν. Αυτό είναι η δικαιοσύνη. Χρειάζεται να ξεπεράσουμε αυτό το μέτρο τη δικαιοσύνη. Ενδιαφέρομαι ο άντρα να είναι καλά για να είναι καλά. Όχι για να έχει του καρπού αυτή τη καλοσύνη, στεγώ να νιώθω καλά. Αυτό έχει μια ιδιωτέλεια και μια αστερευουλία, και πολλέ φορέ δεν καρποφορεί αυτή η συμπεριφορά μα και αυτή η βοήθεια. Λέει, δηλαδή, θα κάνω άντρα σωστό για να χαίρομαι. Έχει πονηριά το πράγμα, έχει ιδιωτέλεια το πράγμα. Θα κάνω άντρα σωστό για να χαίρεται τη ζωή του. Και επειδή θα χαίρεται τη ζωή του, θα χαίρομαι κι εγώ. Ανεξάρτητα αν αυτό δεν με ικανοποιεί όπω θα ήθελα. Ε, αυτό είναι άσκηση. Αυτό είναι χιλιάδε μετάνιε του μοναχού, σε αντιστοιχεία. Λοιπόν, όταν η γυναίκα φερθεί όμορφα, όντως μπαίνει ευλογία και ευτυχία στην οικογένεια... Όταν με ερφερθεί με αυτόν τον τρόπο, αλλάζει το κλίμα. Φανταστείτε λοιπόν μια οικογένεια, μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Που υπάρχουν τσακωμοί, μαλώματα. Η γυναίκα νιώθει αδικημένη, νιώθει περιφρονημένη και αρχίζει να βγάζει δυσαρέσκεια, βγάζει στενοχώρια. Να λέει Μαμά τι έχει σήμερα, δεν έχω τίποτα παιδάκι μου. Και όλη η ατμόσφαιρα να, να λιώνεται, να υπάρχει μια στενοχώρια, μια θλίψη, μια βαμάρα, μια σχήνια, με σα Και φανταστείτε λοιπόν αυτή τη συμπεριφορά που θα, θα χωνεύει όλη αυτή την σκή, η γυναίκα μέσα στην πνευματική της ομορφιά και καταξίωση και θα αλλάζει το κλίμα, θα αλλάζει την ατμόσφαιρα. Αυτό θα είναι ευλογία. Αν κάνει το αντίθετο, καταστρέφει την ευτυχία. Έχουμε την ευτυχία διότι μας την έδωσε ο Θεός. Έχουμε την ευτυχία, μας την έδωσε ο Θεός. Μπορώ εγώ να την καταστρέψω, να την αφανίσω όταν δεν προσέξω τη σχέση μου με τον άντρα μου. Ο Θεός τι είναι την ευλογία είναι τη χάρη Του. Αυτή η ευλογή, λοιπόν προσβάλλεται αν δεν, προσέξει, ε, ε, ε, ε, δεν προσεχθεί η σχέση. Ποια είναι τώρα η ευθυνή του άντρα. Λέει το αντίστοιχο. Ο άντρα τι είναι για να υπάρχει ευλογία μέσα στο σπίτι. Είναι λέει ο προστάτης της γυναικός. Είναι ο πατέρας. Με την έννοια ότι δημιουργεί ασφάλεια. Δημιουργεί, δημιουργεί προστασία. Δημιουργεί σιγουριά Μπορεί να αισθανθεί η γυναίκα ότι υπάρχει στέρεο έδαφος στο σπίτι Δεν υπάρχει ανασφάλεια Πρέπει λοιπόν να είναι πάντα πρόθυμος Χαρούμενος Γιατί λέει κάτι που μου έκανε έκπληξη Προσέξτε το εδώ Γιατί πολλές γυναίκες το παραπονούν την και δεν το είχα συνειδητοποιήσει Λέει να αποφεύγει την πολλή κούραση Όχι πολλές δουλειέ, Όχι πολλά ανακατέματα και ασφαλώ μπορεί να έχει ανάγκη η οικογένεια να ζήσει, να κάνει και δυο δουλειέ. Αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητο. Πολλέ φορέ το κόλλημα του μυαλού μα. Παράδειγμα: Τέλειωσε η δουλειά σου. Γιατί κάθεσαι να υπολογιστεί πέντε ώρε. Τι να βρει παραπάνω. Γιατί θέλει να κατευθύνει και από τη μια άλλη υπόθεση και την άλλη και, και έχει τον ακάθιστο. Και δεν ησυχάζει άνθρωποι. Γιατί κουράζεσαι. Γιατί θέλει να κουράζεσαι. Για να πεις μετά, Αχ, κουράστηκε την οικογένεια και έκανα τόσα πράγματα. Δεν είναι και το πρόβλημα. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που σε οδηγεί στο να κουραστεί, Δεν είναι για τι ανάγκε τη οικογένεια. Αυτό είναι το άλοθη. Είναι γιατί δεν μπορεί να είσαι ήσυχο. Δεν μπορεί να μείνεις κενός με τον εαυτό σου. Και δεν θέλει να έχει χρόνο ελεύθερο να δει την οικογένεια γιατί θα βγουν προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί. Και πρώτο το πρόβλημα τη γυναίκα σου και τη σχέση σου. Δεν θέλει να δει ότι. Έγινε τόσο προβλέψιμη σχέση που σου είναι αδιάφορη Και πρέπει να γεμίσεις με κάτι τη ζωή σου Ή να ενεργοποιήσεις κάτι Ή πρέπει να δεις, κατα... να δεις κατάματα την σχέση ότι έχει πρόβλημα Ότι είναι κουραστική Ότι η γυναίκα σου, σου είναι τόσο αδιάφορη Είναι τόσο ελκυστική όπως Λοιπόν Με αυτή <Στ'> την ίδια πρέπει να δεις ότι υπάρχει κάτι στραβό που πρέπει να διαχειριστείς και επειδή υπάρχει δυσκολία δυσκολία του διαχειριστήσετε κανείς εργασιομανία κούραση πολλές ασχολίες Λέει, λοιπόν πρέπει να είναι πάντα πρόθυμος, χαρούμενος το χαρούμενος είναι πολύ σημαντικό σε μια σχέση γιατί η αποσύτηση της χαράς είναι η υπονόμευση της σχέσης γιατί ο άλλος έχει μια διάθεση και είναι πολύ εύχαρης και θέλει να φαντασίει λοιπόν κάποιο να πηγαίνει χαρούμενο στο σπίτι ή να συναντήσει τον σύντροφό του και να, να μετάδεις μια χαρά και να ζητάει μια, μια ανταπόκριση και, και υποδοχείς αυτή τη χαρά και να συναντάς μούτρα. Είναι ξενέρωμα. Χάνεται όλη τη διάθεσή σου. Πας για να συναντήσεις πανηγύρι και σου υπονομεύει αυτή τη διάθεση. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος όσο ασχήμα κι αν είναι αν αρνείται να υποκύψει στο πνεύμα της θλίψης για χάριν της χαράς του άλλου αυτό είναι νίκη είναι άσκηση και αυτό είδατε πως άσκηση έχει μια σχέση δεν είναι απλώς ψεχάστε σκουμπίστε τελειώσαμε και αν υπάρχει έρωτας και δεν υπάρχει έρωτα. δεν είναι κάτι απλό αν φθάρει και η σχέση έχει τόσα πολλά πράγματα να δει κανεί και να τα αναστήσει να τα ενεργοποιήσει λοιπόν να αποφεύγεται την πολικούραση ώστε ο χρόνο που θα περνά να του ενώνει όλο και περισσότερο. Να υπάρχει χρόνο μέσα στη σχέση. Λέει κάποιο, δουλεύει στη δουλειά μου 8 ώρε. Κοιμάμαι 7 ώρε, βλέπω ότι ορίζει 2 ώρε. Για τη σχέση σου πόσε ώρε αφιέρωνε. Γεννή προσευχιάνεται μισή ώρα για τη σχέση σου. Μα τι σχέση μου, αφού εγώ αγαπώ τη γυναίκα μου, αγαπώ τον άντρα μου. Ε, και αυτό δεν πρέπει να ενεργοποιείται, δεν πρέπει να εξελίσσεται, δεν πρέπει να εμβαθύνει κανεί στη σχέση. Λέει κάτι πολύ σημαντικό που μου κάνει εντύπωση συνέχεια το δούμε παρακάτω. Και λέει, εάν η, η ευτυχία δεν θα δια... έτσι η ευτυχία δεν θα διαραγεί ποτέ. Να μάθει ο άνδρας να συγχωρεί τη γυναίκα. Να την καταλαβαίνει. Κο... Να την καταλαβαίνει. Όχι να καταλάβει μόνο αυτό που φαίνεται. Κυρίω να καταλάβει αυτό που δεν φαίνεται. Γιατί οι ανάγκε τη γυναίκα δεν φαίνονται. Του άντρα φαίνονται, τη δεν φαίνονται. Είναι πιο περίπλοκες, είναι πιο, ε, πιο λεπτές οι ανάγκες, πιο καρδιακές που δεν μπορεί εύκολα να το καταλάβει. Κατα... Γι' αυτό λέει να την καταλαβαίνει τη γυναίκα. Ο άντρας είναι έτσι. Οι είναι έτσι. Ενισχυάδει. Δεν έχει εμβάθυνση σε κάποια πράγματα να καταλάβει ποια είναι η πραγματική ανάγκη. Είναι κάποιε λεπτέ, λεπτέ χορδές που πρέπει να αντιληφθεί. Και αυτή η αντίληψη όταν είναι η εξέλιξή του, είναι η ανάπτυξή του. Όπω η γυναίκα αναπτύσσεται στο να πολεμήσει την καταθλιπτικότητα τη ή την κρίνη τη ή οτιδήποτε άλλο και κάνει μια άσκηση, η άσκηση του άντρα μέσα από την οποία οριμάζει και αναπτύσσεται είναι ικανότητα και αναπτύσσεται είναι η ικανότητα να καταλάβει. Και όσο πιο δύστροπη είναι η γυναίκα, τόσο πιο μεγαλύτερε ευκαιρίε ικανοτητα να εξελιχθεί και να καλλιεργηθεί ο άντρα. Να την καταλαβαίνει. Τα μάτια του να μην κοιτάσουν εδώ και εκεί. Να κοιτάσουν μόνο τα μάτια της γυναίκας του. Και η γυναίκα να κοιτάσει τα μάτια του ανδρός της. Αυτό ασφαλώς σημαίνει να την προσέχει, να την παρακολουθεί. Ο παράδεισος σαν είναι τότε στο σπίτι. Ο άντρας λοιπόν στην οικογένεια, στο μοναστήρι το προσωπικό, το οικογενειακό είναι ο Κύριος. Και η γυναίκα είναι η νύφη του Χριστού, η Εκκλησία. Επομένως, όπως υποτάσσεται η Εκκλησία στον Κύριο έτσι και η γυναίκα υποτάσσεται στον άνδρα ο άνδρας επίσης είναι η κεφαλή που σημαίνει ότι πρέπει να φροντίζει τα πάντα να φροντίζει τα πάντα να μεριμνά για όλες τις ανάγκες τις θλίψεις τους πόνους τις συνεχώριες τη γυναίκας του και τη οικογένειάς του ο άνδρας Πιο πολύ έχει την τάση προ τον εγωισμό και η γυναίκα προς τη στενοχώρια, το άγχο, την αγωνία. Λοιπόν, πρέπει να τα κοιτοποιεί ο άντρα, να τα φροντίζει. Όχι όπω ο ίδιο φαντάζει ότι φρόντισε, αλλά όπω πραγματικά είναι ανάγκη να φροντίσει. Που σημαίνει, δεν είναι ο άντρα, εγώ είμαι για τη δουλειά, Είσαι και για τι αρρώστιε τη οικογένεια που πρέπει να ψάξει γιατρού και να δει. Είσαι και για το μεγάλωμα των παιδιών να δεις μια κατεύθυνση που η γυναίκα θα το κάνει πράξη. Είσαι επίσης στο να δημιουργήσει μια αυτοεκτήμηση στη γυναίκα να νιώσει μέσα στη συμπεριφορά σου δυνατή στα συναισθήματά σου και να, μπορέχει, να έχει τη δύναμη να λειτουργήσει και να κάνει πράξη αυτό που έχει ανάγκη η οικογένεια. Η γυναίκα έχει πιο πολύ ανάγκη από ότι ο άντρας την αναγνώρισε. Ίσως έχει πιο πολύ ναρκισισμό που πρέπει να τραφεί. Να ικανοποιηθεί, να αισθανθεί σπουδαία, σημαντική μέσα στην συμπεριφορά και στην αγωγή του άντρα και τότε έχει όρεξη, μεγαλύτερη δύναμη για να κάνει πράξη τις κατευθύνσεις που δίνει ο άντρα στην οικογένεια και κυρίως προς τα παιδιά. Μια γυναίκα που είναι χορτάτη συναισθηματικά από τη διάθεση του άντρα της είναι πιο υγιής και πιο ισορροπημένη για να φερθεί ανάλογα στα παιδιά. Μια στερημένη γυναίκα είναι πολύ άρρωστη στον μεγαλό στην παιδιά και κάνει κακό στα παιδιά. Γιατί όλη την αποτυχία της από τον άντρα προσπαθεί να τη διεκδικήσει κερδίζοντα τα παιδιά και έτσι αντί είναι σύζυγος με τον άντρα είναι με τα παιδιά της σύζυγος. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να το δει κανεί. Και αυτό δεν είναι υπόθεση ψυχολογικής γνώσης. Δεν χρειάζεται να τα κατανοήσει ο άνθρωπο εγκεφαλικά. Ο άνθρωπο του Χριστού που ζει την ταπείνωση και την προσευχή και τη μετάνοια, μόνα του έρχονται αυτά. Τα κατανοεί. Έξυπνο είναι αυτό ο άνθρωπο. Τι σημαίνει έξυπνο, Είναι ξύπνιο. Δεν είναι κυμπισμένο. Είναι εξύπνιε οι αισθήσει του. Πώ μπορεί ένα άνθρωπο που προσεύχεται πραγματικά, που συντρίβεται, που αναζητεί τον Θεό, που παλεύει με τον Θεό, που αγωνιά, δεν μπορεί να είναι ξύπνο, είναι δυνατόν είναι τόσο ξύπνια η ύπαρξή όλα λειτουργούν όλα μιλούν, όλα ακούν, όλα αισθάνονται όλα αντιλαμβάνονται δεν μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό και να μην αντιλαμβάνεσαι τον άνθρωπο δεν είναι δυνατόν να αντιλαμβάνεσαι τον Θεό δηλαδή να έρχεται ο Χριστός στην καρδιά σου και να μην μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τον άνθρωπο είναι αδύνατο η αδιακρισία που έχουμε η ανικανότητα να καταλάβουμε, να αντιληφθούμε, είναι γιατί κοιμάται το πνεύμα μας. Είναι νεκρό το πνεύμα μας. Δεν έχουμε ταπείνωση. Δηλαδή δεν ταπεινωθήκαμε και δεν συντριφτήκαμε στην αναζήτηση της αλήθειας, αλλά τραυματιστήκαμε, τραυματίστηκε ο εγωισμός μας στη μη επιδιώξη των φύλλα επιθυμιών μας και ετοιμάτων μας. Κάποιος λέει, μας συνεχωριέμαι. Συνεχωριέθηκες, γιατί δεν έγινε το χούι σου. Δεν εκπληρώθηκε η επιθυμία του εγωισμού σου. Αλλο Αυτό και άλλο η ταπείνωση και η συντριβή μέσα στην αναζήτηση του Θεού. Στην μία περίπτωση ο άνθρωπος σκοτίζεται, παραπονείται, αντιδρά, χάνει το φωτισμό και τη διάκριση. Σε άλλη περίπτωση ο άνθρωπος γίνεται τόσο ανοιχτό τόσο διάφανος και τόσο σοφός που μπορεί να αντιληφθεί πολύ απλά τα πράγματα. <coughs> λοιπόν, λέει στη συνέχεια, το πλέον σημαντικό, και αυτό είναι που σας έλεγα πριν, το πλέον σημαντικό είναι το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Το πιο σημαντικό, το πλέον σημαντικό είναι το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται. Όταν έχουμε, και θα δούμε τι σημαίνει αυτό, να το, να το αναλύσουμε λίγο, όταν έχουμε αυτή την πίστη μέσα μας και σκεπτόμεθα έτσι για τον γάμο και όχι με την κοσμική έννοια, τότε ο καθένας μας, ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά ακόμη θα ζουν αυτήν τη θαυμάσια του μόνου και θα λένε «Τις είμας χωρίσει από χωρισει απο τις αγάπη του Χριστού» διότι αφού είμαστε τόσο δυνατοί και αγαπημένοι και χαρούμενοι οπωσδήποτε εδώ μέσα είναι ο Θεός δηλαδή πού είναι ο Θεός όταν υπάρχει ενότητα και αγάπη εκεί είναι ο Θεός και όταν είμαστε μαζί με τον Θεό δεν φοβούμεθα δεν μπορεί κανείς να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού μέσα σε μια σύζυγε λοιπόν αυτό που τρέφει αυτή την αίσθηση της ενότητα αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού είναι αυτή η αγάπη τι λέει το μόνιμο αγκάλιασμα δύο ανθρώπων που αγαπιούνται τι σημαίνει αγκάλιασμα δεν είναι μόνο η αγκαλιά να αγκαλιάσω το σώμα ενός ανθρώπου αλλά κυρίως είναι η ενότητα του πνεύματος είναι η κοινωνία της ψυχής είναι η συντροφία η υπαρξιακή που νιώθεις ότι η του πρόσωπο ενός ανθρώπου σε αγκαλιάζει και το αγκαλιάζει. δηλαδή έχετε κοινόν λόγο λόγος ζωής και όσο ο άνθρωπος βαθαίνει στην αναζήτησή του τόσο ουσιαστικότερος γίνεται ο λόγος της ενότητας δηλαδή πως να το πούμε διαφορετικά ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία άποψη μία ιδέα για τη ζωή μία πολιτική ιδέα μια άποψη κοινωνική. Και συμφωνούμε με κάποιον άνθρωπο. Λέμε Α, ε, βρήκαμε ένα σημείο συνάντηση. Συμφωνούμε σε κάτι, λέμε ε, Βρήκαμε ένα σημείο συνάντηση. Συμφωνούμε σε κάτι και χαίρεσαι να μιλά με αυτόν τον άνθρωπο γιατί σε εννοείς. Αυτό λοιπόν, όσο σημαντικότερο είναι το στοιχείο και το πεδίο και το γεγονό τη συνάντηση. Το ουσιαστική είναι η σχέση. Και αυτή είναι η ποιότητα του έρωτα και της αγάπης. Λέει ο άλλος κουράστηκαν τη σχέση. Γιατί σημείο συνάντηση είναι μόνο η σάρκα του άλλου. Ή κάποια στοιχεία του χαρακτήρας του. Δεν είναι αρκετό αυτό. Δεν αντέχει τον χρόνο αυτό. Χρειάζεται η σάρκα του άλλου ανθρώπου να αποκτήσει πρόσωπο. Δηλαδή, πώς βλέπεις κάποιον που μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφο ή πάρα πολύ όμορφη και να μην σε γιατί αυτό κυρίως όταν προχωρήσει ο άνθρωπος τι, οριμάσει ψυχολογικά, ηλικιακά αντιλαμβάνεται ότι αυτό που κάνει όμορφο ένα πρόσωπο είναι το πνεύμα του και ο λόγος του που κυριαρχεί και στο σώμα του. Λοιπόν, το αγκάλιασμα είναι η πνευματική συντροφία με κάποιον άνθρωπο. Η υπαρξιακή συντροφιά με κάποιον άνθρωπο. Η κοινή συνισταμένη υπαρξιακής αναφοράς. Και βλέπεις το ότι, ότι βρήκα άνθρωπο. Μπορώ να συνειδηθώ με κάποιον άνθρωπο. Το ότι ο άνθρωπος νιώθει ότι ελευθερώνεται. Τι μας ελευθερώνει. Λέει κάπου. Την κυρία και του παραλύτου. Τι λέει ο Κύριος στον παραλύτο. Λέει. Δεν μπορώ να μπω στην Κολυβήθρα. Για ποιο λόγο μέσα από κάποιο διάλογο ο κύριο καταλήγει στο πρόβλημα που ήταν η πραγματική ασθέντηση του παραλύτου. Ποιο ήταν. Ήταν ο δίστροπος χαρακτήρας του. Που πώς κατέληγε. Άνθρωπο ου Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν άνθρωπο. Τι σημαίνει άνθρωπος; άνθρωπο. Όχι να μας βοηθάει τι ανάγκες. Αλλά να υπάρχει συνοδηπορία. Όχι απλώς στα καθημερινά. Αλλά στην αναζήτηση αλήθειας. Αυτό τι κάνει. Σε τον άνθρωπο και αρχίζει ο άνθρωπος να λειτουργεί. Δεν λειτουργεί μόνο το μυαλουδάκι του το συνέχισμό. Λειτουργεί το είναι του. Λειτουργεί η ψυχή του ανθρώπου. Και ζωντανεύει ο άνθρωπο. Και τότε είσαι ζωντανό, είπε ζωντανό ο άνθρωπο. Και η σχέση τότε και ο ερώτας είναι, είναι η αφύπνιση, και η δραστηριοποίηση και η κίνηση αυτού του λόγου ζωή. Πώ γίνεται, ξέρετε πίσω το πρόβλημα μα ότι δεν γεννούμε. Είναι η πνευματική γέννα, είναι η γέννα του Χριστού στην καρδιά μα που αυτή η γέννα του Χριστού διαρκώ κάνει γέννε. Δηλαδή ο Χριστό γεννιέται στην καρδιά μα και μετά μου δίνει τρόπο και το ποτέ αυτό να είναι μια γέννα Χριστού. Το φαγητό μου, η, η, η, η ξεκούρασή μου, η κούρασή μου, το σπίτι μου. Όλα σου αποκαλύπτουν την παρουσία του και όλα είναι ένα λόγο Θεού. Και όλα είναι μια γέννα καθημερινή. Ε, αυτά λοιπόν είναι τα γεννήματα του έρωτα τη σχέση. Δηλαδή ο καρπός του έρωτα δεν είναι μόνο τα παιδιά. Είναι λάθος να λέμε τους σκόπο όσο έχουμε την Και ποια είναι η τεχνογωνία, ποια είναι η καρπή, αυτή η πνευματική καρπή είναι κύριος. Το ζευγάρι συναντάται, ερωτεύεται, συνέρχεται σε μια ενότητα προσωπική για να γεννείς ζωή η ζωή. Δεν είναι μόνο η βιολογική ζωή, είναι και η πνευματική ζωή. Είναι καρπί του Άγιου Πνεύματος. Η συνάντηση λοιπόν γέννησης τους, τους καρπούς του Άγιου Πνεύματος υπάρχει ο σωματικός έρωτας που είναι μια βοήθεια για να καταλάβει ο άνθρωπος των πνευματικών έρωτα. Είναι, υπάρχει ο σωματικός έρωτας σε μια ευλογία του Θεού για να αναβιβαστεί ο άνθρωπος σε μια ε, ε, εμπειρία του πνευματικού έρωτα. Ο σωματικός έρωτας είναι μια πρόγευση του πνευματικού έρωτα. Που τι είναι είναι ένα άνοιγμα προς κάποιον άνθρωπο Είναι μια ενότητα με κάποιον άνθρωπο Είναι το ξεγύμνο μωρά σε κάποιον άνθρωπο Είναι η ανάγκη σου να βγεις από τον εαυτό σου Και να, να, να, να ευχαριστήσεις τον άλλον άνθρωπο Αυτά λοιπόν είναι παιδαγωγικά μέσα να πάμε παραπέρα για να κατάλαβε ο άνθρωπο τι σημαίνει αγκάλιασμα. Σημαίνει μοίρασμα ζωή. Μοίρασμα ζωή. Κοινωνία ζωή. Ποια ζωή. Όχι πώ θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μα. Και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά όταν στο μεγάλωμα αυτών των παιδιών μπει ένα άλλο λόγο. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να, οι Ευρωπαίοι δουλεύουν πάρα πολύ. Αλλά δεν είναι σημαντικό αυτό. Το θέμα είναι γιατί δουλεύουμε. Λοιπόν, χρειάζεται να βγει στην επιφάνεια, να αποκαλυφθεί, να μαρτυρηθεί. Ποιο είναι ο λόγο που κάνουμε παιδιά. Καταρχήν ο άνθρωπο δεν ξέρει γιατί παντρεύεται, δεν ξέρει γιατί κάνει παιδιά, δεν ξέρει γιατί δουλεύει, δεν ξέρει γιατί φτιάχνει σπίτια. Μπορεί να λέει, για να μεγαλώσω τα παιδιά μου. Δεν λέει τίποτα αυτό, δεν λέει τίποτα αυτό. Και τα ζω, κανουν παιδιά. <και> Πρέπει να καταλάβει ο άνθρωπο ποιο είναι ο λόγο αυτών των πράγματων. Και καταλαβαίνω από αυτά πόσα πολλά πράγματα υπάρχουν σε μια σχέση για να βγουν στην επιφάνεια. Γιατί βάλτονε σχέση, γιατί έχασε αυτό το περιεχόμενό τη. Και αυτό είναι η χαρά της σχέσης. Όπως λέμε κάποιος ανακαλύπτει κάτι και χαίρεται. Να, σε μια σχέση γίνονται τέτοιες ανακαλύψεις. Τέτοιες αποκαλύψεις. Και αυτή είναι η χαρά. Αυτό λοιπόν είναι το μόνιμο αγκάλιασμα της αγάπης που είναι η ευλογία. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι. Κοιτάξτε, δεν, είναι, δεν κατηγορούμε τη σάρακα ούτε την τεχνογνωσία προ Θεού. Και πραγματικά είναι θλίψη του να μην έχει παιδιά. Αλλά μεγαλύτερη θλίψη είναι να μην καρποφορεί ο άνθρωπο πνευματικά μέσα στη σχέση του και ο έρωτα να μην γεννά ζωή Θεού, πνευματική ζωή, που στο κάτω-κάτω και τα παιδιά γι' αυτό έρχονται, για να βοηθήσουν το ζευγάρι σε αυτή τη ζωή την πνευματική. Επομένω, και κανεί αν διαχειριστεί και. Την όνειδο ατεκνία ορθά, όπω και τη αρρώστια, όπω και τη οικονομική δυσκολία, μπορεί αυτή η δυσκολία γίνει αφορμή και αυτή η θλίψη να προχωρήσει ακόμη περισσότερο ο άνθρωπο. Θα μα πείτε κάτι για την ενότητα. Δηλαδή, πώ το βγαίνει αυτή η ενότητα, μέσα στην οικογένεια. Έχω αυτό που Δεν μιλάμε για το μεγαλύτερο, πνευματικό, αλλά μέσα στην οικογένεια. Η ενότητα. Τι κάνει ένας άνθρωπος να επιτύχει την ενότητα. Με έναν ακρό τρόπο. Πώς γίνεται αυτή η ένωση. Δεν μιλάω για στρατιωτή, γιατί Την ένωση που πρέπει να έχουν δύο άνθρωποι για να βοηθούν τη ζωή. Η ένωση είναι εκ των νόνου κάνευση σχέση. Είναι εκ των Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση χωρίς ενότητα. Και λέει η γραφή ότι μία. Δηλαδή με τον γάμο με το μυστήριο του γάμου δίνεται αυτή η δυνατότητα Δίνεται αυτή η ευλογία Μυστηριακά οι οι δύο εισάρκα μία Η ενότητα λοιπόν είναι δώρο του Θεού Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος Μπορώ να συμφιλιωθώ με κάποιον Μπορώ να συγχωρεθώ με κάποιον Αυτή είναι η υπόθεσή μου Αλλά η ενότητα είναι η υπόθεση του Αγίου Πνεύματος αυτό που ενοποιεί τα πάντα είναι ο Θεός, είναι το Άγιο Πνεύμα Ποια είναι η συμβολή του ανθρώπου ε, Δεν λειτουργεί αυθαίρετο το Άγιο Πνεύμα Χρειάζεται να το ελκύσουμε Να το εμπνεύσουμε κι εμείς Και αυτό που ομείς, ο, εμείς μπορούμε να κάμουμε για να επιτύχουμε την ότα ή να μην κάνουμε τίποτα για να επιτύχουμε όταν κάνω κάτι για να επιτύχω την ενότητα υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρήσω ότι εγώ ρυθμίζω τα πράγματα ότι η δική μου δύναμη είναι που ελέγχει τα πράγματα και έτσι σιγά σιγά να παρισφρίσει η αίσθηση της υπεροχής και του εγωισμού και το χειρότερο πρόβλημα στην ενότητα είναι ο εγωισμός τι λοιπόν μπορεί να συνεισφέρω την ταπείνωση τη συντριβή μου την να δώσω χώρο στον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή πολύ απλά πρώτον δεν θέλω, δεν απαιτώ να αλλάξει ο σύντροφός μου. Δεν θέλω να δείξω τρόπους να αλλάξει. Δεν είμαι εγώ καλύτερος. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Δεν μπορώ να αναλύσω τίποτα και δεν μπορώ να λύσω όχι γιατί δεν μπορώ, γιατί η ανάλυση του συντρόφου μου αντικειμενοποιεί τον συντροφό μου και από πρόσωπο τον κάνει ή πελάτη μου ή αντικείμενο ή υποδιευτερό μου. Λοιπόν, υπάρχει ο κίνδυνο στην λοιπόν, προσπάθεια πολλοί άνθρωποι, όταν είναι εντό Εκκλησία και ο σύντροφό του, που είναι ο άντρα να είναι εντό Εκκλησία, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να μαγειρέψουν, να φέρουν στην Εκκλησία. Αλλά με τέτοιο τρόπο που σκοτώνουν και την ελευθερία του και προσβάλλουν και τη σχέση. Λοιπόν, αυτό που βοηθεί και συνεργεί, συνεργεί αυτή η σωστή έννοια, η λέξη, στο δώρο αυτό του Θεού της ενότητας είναι η ταπείνωση. Είναι η ελευθερία και η αγάπη που εκφράζεται με τη διάθεσή μου ότι δεν θέλω να αλλάξω τον άλλον άνθρωπο. Συνεπώς, η προσπάθεια... Να δικαιωθώ μέσα στη σχέση είναι η χειρότερη πράξη και προσβολή της συνότητας. Είναι διασπαστική κίνηση η δικαιοσύνη μέσα στη σχέση. Όταν προσπαθώ λοιπόν και λέω εγώ έκανα αυτά, εσύ τι έκανες ή προσμετρώ τις ενέργειές μου να δω τις ενέργειές του άλλου και να συγκρίνω ή να διακδικήσω ή να απαιτήσω η έννοια λοιπόν της δικαιοσύνη ή της δικαίωσης είναι διασπαστική στις τη μια σχέσης Αυτό που συνεργεί σε μια ενότητα είναι ότι Δεν υπολογίζω Δεν προβλέπω Και δεν μετρώ Το τι χάνω και τι κερδίζω σε μια σχέση πως λέει ο Άγιος Χρισόστομος Είναι πικατάρατος ο λόγος Δικό μου και δικό σου Αν κανείς υπολογίζει Εγώ αυτή την περιουσία έχω Εσύ τι υπηροσία έχεις Εγώ αυτά έκανα Εσύ τι έκανες εσύ με αδίκησε αυτό. Εγώ πού σε αδίκησα. Εσύ με έκανε δυστυχισμένο. Με έκανε δυστυχισμένη. Και υπολογίζει ο άνθρωπο έτσι. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ιδέα ούτε από αγάπη ούτε από Θεό. Αυτό ο άνθρωπο οπωσδήποτε είναι ένα στενάχωρο άνθρωπο διαρκώ και καταθλιπτικό άνθρωπο που θα κατηγορεί του πάντε και κύριο του συντροφό του για την έτσι. Ένα στην ουσία είναι το πνεύμα του πάσχει ότι δεν μπόρεσε να συγχωρέσει, δεν μπόρεσε να μπει στη θέση του άλλου ανθρώπου και δεν μπόρεσε να λειτουργήσει με το πνεύμα τη αγάπη του Θεού. Αυτά λοιπόν είναι καθημερινά πράγματα τα οποία όταν τα δει ο Θεό, χαίρεται ο Θεό. Σπλαχνίζεται το Θεό. Είναι δυνατό λοιπόν να αρνεί το δίκαιό σου. Είναι δυνατό να μην θέλει να ελέγξει το σύντροφό σου. Είναι δυνατό να τη συγχωρεί για μια κακία που έκαμε Να ξεχνάς αυτό που σου έκανε και να μην συγκινηθεί ο Θεό. Είναι δυνατό το άγιο πνεύμα να μην επισκιάσει αυτή την οικογένεια, αυτή τη σχέση. Τότε δεν πιστεύουμε στον Θεό, αν δεν μπορεί να το κάνει. Εμεί εμποδίζουμε το τι να το κάνει. Γιατί μετράμε. Αχ, με συγχωρείσε γιατί ήμουν σε αυτήν την κουβέντα. Αχ, δεν, δεν μου δώσει αυτό που ήθελα. Α, με αδίκησε σε εκείνο σε άλλο και κάνουμε ολόκληρε ιστορίε και υποθέσει. Πώ μου μίλησε άσχημα και πολλέ φορέ φανταζόμαστε ότι μα πρόσβαλε. Όταν λειτουργούμε με αυτό το πνεύμα. Και μάλιστα, στα ζευγάρια, το κύριο περιεχόμενο το εξομολογή είναι τα παράπονα του ενό για τον άλλο. Και όταν του λες του άλλου, κοίταξε, εντάξει βρε παιδάκι μου, δε εσύ, εσύ, εσύ δεν κάνε ποτέ λάθη. Ναι, έκανε λάθη όταν τον ανέχθηκα. Μετά λέει ένα λάθο που έκανε μη τ' Αλλά μου έκανε τα, τα, τα, τα Ναι γιατί νευρίασα Αλλά νευρίασα γιατί μου έκανε το το Μπορεί ο άνθρωπος να πεί να ευλογήσει ο Θεός <συσίλισμα> δεν ευλογεί Δεν αγαπούμε αυτόν τον άνθρωπο <συσίλισμα> Πώς θα τον αγαπώ πάντρε Εγώ από μικρή είμαι στην εκκλησία και εξομολογούμαι και κοινωνώ Ε για αυτό δεν τον αγαπάς <συσίλισμα> Γιατί πίστεψε σε μια αυτοδικαιωτική εκκλησία που επειδή είσαι καλό παιδάκι και δεν έκανε κανένα κέρδο πριν το γάμο, αυτό θα σε ευλογήσει, θα σου δώσει έναν, έναν βασιλιά που θα σε έχει πριγκίπη και θα, θα, θα σου τα προσφέρει όλα. Και έτσι δεν ανέχεσαι οποιαδήποτε προσβολή και να, τη, να τον συγχωρέσει τον άνθρωπο. Ή αν δεν με την ευαισθησία του να συγχωρούμε τον άλλον, να, να πολεμούμε ε, τα θυξήματά μα και τα τραύματά μα, και όταν δεν βγαίνουμε από τον εαυτό μα, να αρνηθούμε τη δικαιοσύνη μα. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το πνεύμα του Θεού. Η, ο, ο, η πιο έτσι στενάχωρη κουβέντα είναι όταν ο άνθρωπος υπερασπίζεται και θεμελιώνει με επιχειρήματα δικαιο, τα δίκαιά του έναντι του άλλου, έναντι του συντρόφου του. Τι μπορεί να ο Θεός δεν είναι πω, πω, παθαίνει ο Θεό, Ποπαθαίνει ο Θεό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Πολλέ φορέ λέμε για κάποια μαρτύματα πολύ βαριά. Λέμε κάποιο, πούμε, <coughs> επόρνευσε. <coughs> Πολλέ φορέ ο πνευματικό πιο πολύ συνεχωριέται από την άλλη πορνεία του να προσπαθεί ο άνθρωπο να αποδείξει πόσο καλό είναι αυτό και πόσο κακό είναι ο σύντροφο και τον αδίκησε. Και έχει τέτοιο πείσμα και ο συναπτύσσει τέτοιε θεωρίε. Σου πονοκεφαλιάζει, αν ανεπτύσσει 20-30 δεν προλαβαίνει να τον παρακολουθήσει. Λε ποιο χειρότερο, ποιο πληγώνει περισσότερο τον Θεό. Πάντως πολλέ φορές ο πνευματικός κουράζει και θλίβει γιατί νιώθει ότι υπάρχει σκληροκαρδία σε αυτή η κατάσταση. Είναι η σκληροκαρδία μας που δεν αφήνει την ψυχή μας να πλησιάσει αληθινά τον άλλον. Και να ελκύσουμε και το πνεύμα του Θεού να μας ενώσει. Και τη σκληροκαρδία μας τι περισσότερες φορές την ισχυροποιεί η αρετή μας και τα δίκαιά μας και η δύναμή μας όταν πάψουμε να είμαστε δυνατοί όταν πάψουμε να είμαστε πλούσιοι όταν πάψουμε να είμαστε ενάρετοι όταν πάψουμε να είμαστε έξυπνοι και εκούσια γίνουμε έσχατοι ανάπηροι, χαζοί που μόνο ένα κάτουμε να αγαπούμε ε, δεν θα έρθει ο Θεός. δεν θα έρθει ενότητα το πρόβλημα ότι εμείς κτίσαμε τύχη κτίσαμε οχυρά γιατί ο άλλος δεν θελήσαμε και δεν αποφασίσαμε ότι είναι ένα μαζί μας. Θεωρήσαμε ότι είναι ο άλλος. Είναι ο απέναντί μας. Και εμείς θεωρούμε ενότητα τι. Το να αφομοιώσουμε τον άλλο. Ενότητα πραγματική είναι όταν, όταν διαφυλάσσεται η ελευθερία του προσώπου. Και ο άλλος είναι ένας έτερος. Που δεν θέλουμε να τον αφομοιώσουμε. Ούτε επιθυμούμε να αφομοιωθούμε από αυτόν. Αλλά είμαστε δύο διαφορετικοί που συνυπάρχουμε μέσα στην νότητα του σώματος του Χριστού. Αυτή είναι η πνευματική ενότητα. Μα αυτή είναι λοιπόν, και τι λέμε, γιατί πρέπει να γίνει ο άλλος να διαφυλάξει την ακαιρεότητα και την μοναδικότητά του, για να υπάρχει κοινωνία. Αν αφομοιωθεί ένα από τον άλλο δεν υπάρχει πλούτος στη σχέση. Υπάρχει κούραση. Υπάρχει μια μονομέρεια. Υπάρχει μια αιμονή που ο καθένας καρφώνει στη δική του άποψη ζωής και ιδέα και δεν, δεν εμπλουτίζεται ούτε η σχέση λοιπόν αυτό που είναι θαυμαστό και είναι δώρο του Άγιου Πνεύματος είναι ότι δεν στο Άγιο Πνεύμα δεν καταστρατηγείται η ενότητα με τη διαφορετικότητα αλλά μάλλον εμπλουτίζεται η ενότητα με τη διαφορετικότητα και την ποικιλία των χαρισμάτων <χε> Κανεί Ας δούμε λίγο παρακάτω τι λέει τότε, λίγος χρόνος μνοσμένοι ακόμα. Ξέρετε ότι σε έναν παλιό κανονισμό του 5ου αιώνος, ο Ιηγούμενος λέει, ονομάζεται συνεργός χαράς. Μαζί με τον Θεόν και ο Ιηγούμενος δηλαδή συνεργεί στην χαρά. Μαζί με τον Θεόν ο Ιηγούμενος, ο Γέραντας, δίνει χαράν, μεταδίδει χαρά, τη χάρη δηλαδή του Θεού. Έτσι ας κάνετε κι εσείς, ιδίως οι άνδρες. Ο άνδρας οφείλει να είναι αυτός που συνεργεί στη χαρά της γυναίκας του, μαζί με τον Θεό. Να της μεταδίδει έμπνευση ζωής, να της μεταδίδει την χάρη του Θεού, να της γεννά την ελπίδα και την αγάπη του Θεού. Ως πιο ευαίσθητη γυναίκα πάλι θα επαναλάβουμε, πιο εύκολα απογοητεύεται, πιο εύκολα υποπείπτει στα πάθη τα ψυχικά του άγχους, του φθόνου, της απελπισίας, της απογοήτευσης. Να ο άνδρας λοιπόν χρειάζεται να τη στερεώσει σε αυτή την ελπίδα της αγάπης του Θεού και να τις χαρά, αυτή τη μεταδίδει την χαρά που είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού. Έτσι λέει, ασκάντε κάνετε και εσείς οι δύο άνδρες, τότε χαροποιός θα είναι ο σας και αληθινή κοινωνία σας με τον Θεό. Ακόμη λέει ας μην αναμειγνιόμεθα αν θέλουμε να έχουμε ευτυχία και χαρά σε πολλά και ξένα πράγματα. Όπως οι μονάζοντες δέχονται ουράνια χαρά διότι ζουν διαρκώς το κελί τους έτσι και η ζωή του άντρα και της γυναίκας ας είναι βασικά μέσα στο σπίτι, μέσα στην οικογένεια. Δηλαδή να μην περιφρονηθεί η οικογένεια και το σπίτι θα πάνε βεβαίω σε κάποια διασκέδαση. Θα πάνε εκδρομή περίπατο. Αλλά ας μην ανακατεύονται σε ξένα πράγματα. Έτσι δεν επέρχεται η διάλυση των καρδιών. Υπάρχει διάλυση στην καρδιά όταν ο άνθρωπος διασπάτε σε πολλά πράγματα. Χάνει την ησυχία του, χάνει τον στόχο του, χάνει τον προσανατολισμό του. Αλλά για να είμαστε, λέει, χαρούμενοι, πρέπει να προσέξουμε και κάτι άλλο, πώς θα συμπεριφερόμεθα στην κοινωνία. δεν είστε κάτι που δεν δίνουμε σημασία. Να μην φοβούμεθα, λέει. Να μην βάζουμε στο μυαλό μας το κακό. Ας είμαστε όμως έτοιμοι για πρόοπτα. Να μην νοιαζόμεθα, να μην αγωνιούμε. Μα και όταν δέχεστε αδικίες, πάθη, συκοφαντίες εκ μέρους άλλων, μην ταράσεστε, μην ασχολείστε. Πολύ δυνατή κουβέντα αυτή. Έρχεται η του λέει: Με έκανε ο γείτονα μου έτσι, γείτονα. Μην ασχολήσει. Του λέει και νομίζω ότι του λε το, το, το για να, να, να, να, να, να ξεφεύγει από το κεφάλι Να τον ξεφορτώνει, να ξεφορτωθεί. Αυτή είναι η στάση όμω η πνευματική. Μην ασχολούμεθα. Μα πώ! Με πρόσβαλε, με συκοφάντησε, με κατηγόρησε. Μην ασχολούμεθα. Μην ταρασόμεθα. Χάνουμε τη χαρά, έτσι. Χάνουμε την ησυχία μα. Α πούνε ότι θέλουν για εσά. Και αν σα καταρρώνετε, μην ανησυχείτε. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό, πολύ δυνατό. Ακούστε. Και, ας μη, και αν σα καταρώντε, να σα καταρριώνετε δηλαδή, μην ανησυχείτε. Γιατί, τι λέει εδώ. Η ευτυχία δεν χάνεται. Διότι δεν την περιμένουμε από του ανθρώπου, αλλά από τον Θεό. Αλλά εμεί την περιμένουμε από τον Θεό. Δεν την περιμένουμε, δεν πιστεύουμε στον Θεό πραγματικά. Αν πιστεύουμε πραγματικά στον Θεό και ότι η χαρά μα είναι ο Θεό, γιατί ανησυχούμε, γιατί ταρασσόμεθα αφού δεν πρόκειται κανείς άνθρωπος, είτε μας βρίζει, είτε μας επαινεί, μας δώσει χαρά, πραγματική Η χαρά αυτό που φαίνεται χαρά είναι η ικανοποίηση του ναρκισισμού μας Έτσι ένα, μια ικανοποίηση, μια ευχαρίστηση, λέμε το ονομάσαμε έτσι για να είναι και πιο εύυχο ηθική ικανοποίηση <σκυρίζει> Πόσο να κρατήσει, αυτό είναι ο μας που τρέφεται και ικανοποιείται η πραγματική χαρά και η ευτυχία λέει μας δίνει ο Θεός επομένως γιατί ταρασόμεθα, γιατί αγωνιούμε ε, πώ πάτερ μου έχασα χίλια ευρώ με αυτόν τον τρόπο η οικογένεια έχει να μεγαλώσω ε, δεν θα πεθάνεις από την πείνα θα ζήσει πάλι άλλο είναι το πρόβλημά σου ότι δεν θέλει να χάνεις δεν έμαθες να χάνεις δεν έμαθες να χάνεις τα συμφέροντά σου γιατί, γιατί δεν παραδέχθηκε ότι συμφέρος είναι ο Θεός σου και για εσένα Θεός είναι το ευρώ. Λοιπόν. Λέει κάτι. Για κάτσε να το βρω εδώ. Πού είσαι, μου που εισαι βεβαια μου κανει εντυπωση ενας που μαλωνει με τους άλλους λέει κάτι. Α, <coughs> τρία πραγματάκια, τελειώνουμε. Αν κάποιος λέει, αν κάποιον, ακούστε διάκριση, αν κάποιον δεν αγαπάω ο άντρας σου, εσύ να μην τον επενεί, διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο σπίτι και στη σχέση σα. Δεν είσαι διάκριση όταν κάποιοι αγαπά ο άντρα μα και του πάρουμε κόντρα, για το του πούμε πόσο ιστερεί του άλλου και πόσο άντρα είναι εμεί. Προσπαθούμε να επενέσουμε τον να την πούμε. Και αρχίζει μετά η οργή, σύγκρουση. Αν κάποιο δεν αγαπά ο άντρα σου, εσύ να μην τον επενεί, διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο σπίτι και στη σχέση σα. Να είναι κοινέ οι χαρέ, κοινέ το σύζυγο να τον έχεις γυναίκα στα βάθη της ψυχής σου Και εσύ άντρα κλπ <coughs> λοιπόν. Ένας που μαλώνει με τους άλλους Λοιπόν μπορούμε να διαφυλάξουμε τη χαρά στον κόσμο Ένας λέει, που μαλώνει με τους άλλους Που δεν έχει ειρήνη Είναι αλότριο της χαράς Να μην κατηγορεί του ανθρώπους Έχεις ένα προϊστάμενο που δεν σε χωνεύει Μίλησέ όμορφα Πες του ευχαριστώ βρες μια ευκαιρία για να μου κάνεις ένα δωράκι α λάδωμα, ε όχι δεν είναι αυτό <και>, και θα δεις όπως θα τον τιμήσεις θα σε τιμήσει και εκείνος και ο, Θεός, και ο Θεός εσένα διπλά και τετραπλά και ένα τελευταίο <και> αυτό τελευταίας μας μείνει πιο πολύ επίσης λέει το χαρούμενο πρόσωπο επίσης το χαρούμενο πρόσωπό μας παίζει σπουδαίο ρόλο να μην είμεθα σκηθρωπή, να μην είμαι θα κατσούφιδες, να μην είναι κατεβασμένα τα μούτρα μας, διότι όπως η καρδιά, όταν είναι επικραμένη και βαριά, δηλητριάζει το στόμα μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας και αρρωσταίνοε. Γιατί λέει, όταν η καρδιά είναι επικραμένη, γιατί δηλητριάζει το στόμα μας, θα πούμε μια άσχημη κουβέντα τα μάτια μας θα δουν αυτό που θέλουμε εμείς να δούμε και τα αυτιά μας να ακούσουν αυτό που θέλουμε να ακούσουμε και συμφωνεί με το πάθος της καρδιάς μας. και έτσι όλες οι αισθήσει μας δηλητηριάζονται. Κάνουμε λάθος ερμηνείες. Βλέπουμε λάθος πράγματα. Βλέπουμε τα πράγματα όπως μας τα επιβάλλει η κατάκρισή μας και η κακότητά μας και η εμπάθειά μας. Έτσι και όταν το πρόσωπό μας είναι συνεχώς κιθρωπό όταν δεν χαμογελάμε γυναίκα, ο άνδρα θα αρρωστήσουμε. Όταν θέτουμε τα πάντα ενώπιον του Θεού, τότε όλα τελειώνουν. Τι ωραία. Όταν τα αφήσουμε όλα στο Θεό, τότε, τότε όλα τελειώνουν. Τα εμπιστευόμαστε εκεί. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Εμεί κάναμε η ιδεολογία μα την θλίψη και τη μιζέρια. Και για ποιο λόγο είναι να μα ματιάξουν, πατέρ. Κάποτε ρωτούσα κάποιε γυναίκε όταν ήμουν σε μια άλλη ενωρία, πόσο χρόνο είσαι μεγάλε, δεν μου έλεγαν: Είναι τι ματιάξουν και πεθάνουν. Φοβόμαστε μην πούμε τη χαρά που έχουμε, μας ματιάξουν θάρεις. Λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε χαρά. Οφείλουμε να εκδηλώνουμε τη χαρά μας. Γιατί έτσι βοηθούμε και την ψυχή μας. Και την υγεία μας. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να διαφυλάσει τη χαρά. Και πώς θα το καταρθώσουμε πρώτα. Με ποιο τρόπο. Ένα απλό τρόπο. Να μην πιάνουν κουβέντα με τους λογισμούς μας. Η ψυχή, το μυαλό... Η διάθεση αρρωστένει του λογισμού. Χιλιάδε λογισμού παίρνουν από το μυαλό μα. Και εμεί συνηθίσαμε προκειμένου να νιώσουμε ότι είμαστε εντάξει τώρα και μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε να απαντήσουμε σε όλου του λογισμού, να του ξεδιαλύνουμε όλου και να λέμε τώρα εντάξει μπορώ να συζητήσω μαζί σου, τώρα μπορώ να φάω, τώρα να, να, να κοιμηθώ, τώρα, τώρα μπορώ να ξεκουραστώ. Α αφήσουμε του λογισμού κατά μέρο. Το μυαλό μα, εργοστάσιο λογισμού είναι. Και όταν το ακολουθήσουμε, θα τρελαθούμε, θα παλαβώσουμε. Θα πούμε στο Θεό, δεν ξέρω τίποτα, δεν καταλαβαίνουμε τίποτα, τον υποχρεώνουμε. Δεν είναι η υποχρεώσή του. Δεν είναι πιο, πιο ασφαλής τρόπος και πιο υγιής τρόπος. Λοιπόν, δεν ξέρω τίποτα, Θεέ μου. Και αντί τις περισσότερες φορές, μια και είπαμε για ενότητα, οι λογισμοί είναι αυτοί που διαρριγνύουν την ενότητα. Ο άνθρωπος που δεν έχει λογισμού είναι πιο εύκολος στα χέρια του Θεού για να δουλευτεί και να δουλευτεί και η ενότητα μέσα στις σχέσεις του. Όσο ο άνθρωπος υψώνει λογισμ που οι λογισμοί μας είναι, είναι, είναι τα βέλη του εγωισμού μας, είναι τα ενεργήματα του εγωισμού μας, είναι τα ενεργήματα της, της δύναμής μας, της φυλαυτίας μας. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ησυχάζει, αρνείται τους λογισμούς και παραδείται στα χέρια του Θεού, γλυκένει ο άνθρωπος. Αυτό που σφίγγει την ύπαρξή μας το πρόσωπό μα παίρνει διάφορου μορφασμού ασχημένοι, τα μάτια μα χάνονται σε, σε, μια, σε ένα πλανέ βλέμμα και όλα αυτά, είναι οι λογισμοί μα. Όταν καθαρίσουμε τι μας από του λογισμού, αποτοξινοθούμε του λογισμού, όσου και ανδήποτε έχουμε, όσο βασανιστή και ανή, αρχίζει να χαληνέται το πρόσωπό μα, να γλυκένει η όψη μα, να γίνομαστε πιο φεδροί, πιο εύχαρει και να ανθρώπου κοντά μα και να εξηγένεται όλη η ύπαρξή μα και η προσευχή μα γένει πιο ήσυχη, πιο αυθόρμητη, πιο πηγαία. Καληνύχτα σα. Χριστό ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θα ανατοπατήσα και τη σέντη μήνυα ζωή.